Στοίχη 13-18. Η φυγή εις Αίγυπτον και η σφαγή των Ιππίων. 13. Όταν δε ανεχώρησαν οι μάγοι, η Άγγελο άγγελος Κυρίου εφάνει στον ηρών του τον Ιωσήφ και του είπε «Σήκω και παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα του και φεύγει στην Αίγυπτον και μέναι εκεί έως ότου σου είπω. Φύγε, διότι πρόκειται ο Ηρώδης να ζητήσει το παιδίον με το σκοπό να το θανατώσει». 14. Ο Ιωσήφ δε σηκώθηκε και παρέλαβε νύκτα το παιδίον και τη μητέρα του και ανεχώρησαν στην Αίγυπτον. 15. Και η τοκή μέχρι ότου απέθανε νοηρόδης, διανεπαληθεύσει τελείως εκείνο που ελέγχθη από τον κύριον διαμέσου του προφήτου, ο οποίος είπεν Από την Αίγυπτον εκάλεσα τον Ιών μου να επιστρέψει τον τόπο της γεννήσεώς του. 16. Τότε ο Ηρόδη, όταν είδαν ότι οι μάγοι τον εξυπάτησαν και τον εγέλασαν, εφήμωσε πολύ και έστειλε στρατιώτας, οι οποίοι θανάτωσαν όλα τα παιδιά που είσαν στη Βυθλέ και σε όλα τα περίχωρα και σύνορά τη από ηλικία δύο ετών και κάτω, σύμφωνα με τον χρόνο τον οποίο εξικρίβωσαν από του μάγου. 17. Τότε έλαβε πλήρη πραγματοποίηση εκείνο που ελέγχθη από τον προφήτην Ιερεμίαν, ο οποίο σε προφήτευσε και είπε. 18. Φωνή σπαρακτική οικούς στο χωρίον της φυλής Βενιαμίν, Ραμά Θρήνος και κλάματα και ο δυρμός πολύ. Η σύζυγος του Ιακώβρα Ραχίλ που το εκεί θα μένει Βια των απογόνων της μητέρων που εστερίθησαν τα μικρά τους Κλαίει τα τέκνα τη και δεν ήθελε με κανένα τρόπο να παρηγορηθεί Διότι τα αθώα αυτά παιδιά δεν υπάρχουν πλέον στην ζωή Στοίχη 19-23 Η Αγία Οικογένεια Εγκαθίστατη στη ναζαρέτ 19-19 όταν απέθανε ο Ηρώδης, η δου των του εις τον Ιωσήφ, άγγελος κυρίου εν Αιγύπτο, είκοσι και του είπε «Σήκω και πάρε το παιδίον και τη μητέρα του και πήγαινε με την ησυχία σου στην χώρα των Ισραηλιτών, διότι έχουν πλέον αποθάνει εκείνοι που εζήτουν τη ζωή του παιδιού». 21. Αυτός δε, αφού εισηκώθη, επήρε το παιδίον και τη μητέρα του και ήλθαν στην Παλαιστίνη. 22. Αλλά όταν ήκουσεν ότι ο Αρχέλαος ευασίλευαν στην Ιουδαίαν αντί του πατρός του Ιρόδου, εφοβήθηνα με εκεί. Και καθώς ο η γη από τον Θεόν, ανεχώρησαν στα μέρη της Γαλιλαίας, όπου ήταν ο ηγεμόν ο λιγότερο σκληρός από τον αδελφόν του Αρχέλαον, Ηρώδης ο Αντίπας. 23. Και αφού ήλθε, κατοίκησε νησπόλην που λέγεται Ναζαρέτ, για να πραγματοποιηθεί εκείνο που ελέγχθη από τους προφήτας, ότι ο Ιησούς θα ονομαστεί από τους εχθρούς του περιφρονητικός Ναζορέος.